Καλησπέρα νιού μου, mm -hmm. σε mm -hmm. δε πείτε που ρετέγουντε. τι κάνετε, πως πάτε, Λαλά. ο αγκά, ε, εμε λιγοστή, αλλά θα αρχινίω με το μάθημα, mm -hmm. τσε όχι εν η Θεού, εν η ενυ... μπαίνουντά σου το μάθημα, εν η Λοιπόν, Μα η Άνοιξη και δεν μα ευχόμαστε νωρίτερα. Αυτό τώρα. συζητάγαμε με το Γιάννη. Ότι σιγά σιγά και πέρυσι, τέτοια εποχή άρχισε να λιγοστεύουν, να λιγοστεύουν και στο τελος μειναμε μείναμε ένα-δύο και το σταματήσαμε κάπου. Νομίζω στο Μάιο, δεν, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για πουλάκια. Είναι και η Άνοιξη. Ωραία. Ο Χριστέτσε τα πουλία. Ο Χριστό και τα πουλιά. Λοιπόν. Μια βοάτσε να τσερέ, είναι η αούντε, εκιούβε οχσιστέ τα ύβατα νία λίμνη. Τσινιετσιτάτσε τάσου ως τα βρέσι, τσεχάτε. Τότε εμαζούτα η γιούρεσι τα πουλία, να νι βοηθήσω προκειο εζάτσε το πεζιστέζι. Εκιούβε τα λίμνη, τσε βρέε τα νιχάντζασι μονάχα. Οχσιστέ, για να θνίχει τένι, εβαλίτσε κοτσινέ χρώμα τα ποζάτσασι. Εζάτσε το χελιδόνι, ο καταν ο χσιστέ λεκό χρώμα ακατούσε το φουκάιθισι. Το γαρδέλι που μπορέτσε τίνε να σι καταφέρει, ευάβε κοτσινέτο χιούκοσι, τσε μπίτσε τα φτεράσι άλλανζοπα. Ταν πέτζικα, για σιμάιδι, ευάβε χιούκο τσεπούε πούε κοτσινί. Τα λεκοπούρδα ευάβε λεκά τα κυσινάσι, τον κοτσιγιάνι ευάβε το λαιμόσι, τα ηδονίου εδού τσε φωνά, έτρου ο αταπουλία μη Το τέλει, ένα ητέ εζυγιάστη απόψεά, τσε ρουκίε τάσου τα ύβατα, τσε το σταυρέ. Τότε ο χσιστέ εσταυρούτσε τα νύσασι, τσι στα σταυραϊτέ. Αυτό το κείμενο είναι ένας λαϊκός θρύλος, των γέννησε η φαντασία του λαού μας, το mm -hmm. βρήκα σε ένα παλιό αναγνωστικό και το μετέφρασα στα τσακώνικα. Γιατί μου Ωραία, άρεσε Ναι. Ε, πριν πάω στο λεξιλόγιο, ή μάλλον να πάω στο λεξιλόγιο και να το μεταφράσω. Τι θέλετε, τι νομίζετε ότι είναι καλύτερα. τι προτιμάτε. Yeah. Ε, ε, ναι. Ναι, πρώτα μετάφραση και μετά ναι το λεξιλόγιο. Ωραία, ναι. Εντάξει. Κανένα ah. πρόβλημα. Λοιπόν, ρισθέσει τα πουλιά, ο Χριστό και τα πουλιά. Μια βοά να τσερέ. Μια φορά και ένα καιρό. Yeah. One upon a time. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> λοιπόν, οι νιαούντε λένε. Εκείου ο Χριστέ. Κοιμήθηκε ο Χριστό. Τα ύβατα στα νερά. Μια λίμνη. Μια λίμνη. Τσινιετσιτά τσετά σου ο Σταυρέσι. Και του έπεσε μέσα ο σταυρός του. Τσεχάτε. Και χάθηκε. Εδώ βέβαια είναι αναχρονισμός, δεν υπήρχε στην εποχή που ζούσε ο Χριστός, ο Σταυρός, ω σύμβολο, αλλά είπαμε, είναι λαϊκή φαντασία, είναι λαϊκό θρύλος. Τότε εμαζούταει γιούρεση τα πουλία να νιβοηθήσωει. Τότε μαζεύτηκαν γύρω του τα πουλιά να τον βοηθήσουν. Πρώτο εζάτσε το πεζιστέζι, πρώτο πήγε το περιστέρι. Εκιούβε τα λίμνη, έσκυψε στη λίμνη, μία άλλη σημασία βλέπετε προηγουμένως το εκιούβε e το μετέφρασα κοιμήθηκε. Εκιούβε τα λίμνη, έσκυψε στη λίμνη, τσεβραίε τα νυχάντζαση μονάχα και έβρεξε τα νυχάκια του μονάχα. Ο Χσυστε, ο Χριστός, για να θυνίχει τένι, για να το θυμάτε, εβαλίτσε κοτσινέ χρώμα τα ποζάτσαση, έβαλε κόκκινο χρώμα στα ποδαράκια του. Εζάτσε το χελιδόνι, πήγε το χελιδόνι, ο κατανέντζε τσίπτα, δεν κατάφερε τίποτα. Ο χσυστέ εβαλήτσε λεκό χρώμα, ακατούσε το φουκάιθισι. Ο Χριστός έβαλε λευκό χρώμα κάτω από την κυλίτσα του. Το γαρδέλι στην καρδερίνα, πω μπορέτσε τσε τίνε να συ καταφέρει, που δεν μπόρεσε και εκείνη να τα καταφέρει. Εβάβε κοτσινέ το χιούκοσι, τσεμπίτσε τα φτεράσια λατζοπά. Έβαψε κόκκινο το μυτάκι, τη μύτη του και έκανε τα φτερά του πολύχρωμα. Αλλά τζοπό θα πει πολύχρωμο. Εδώ αλλάζει η μετάφραση γιατί στα Τσακώνικα είναι το mm. γαρδέλι, έτσι, το γαρδέλι, ενώ στα νέα ελληνικά μετέφρασα η καρδερίνα, έτσι. Γι' αυτό είναι η διαφορετική μετάφραση. Ε... Ταν πέτζικα, στην πέρδικα, για σημάειδη, για σημάδη, εβάβε χιού κοτσεπού ή κοτσινί έβαψε μύτη και πόδια κόκκινα. Τα λεκοπούρδα, ευάβε λεκά τα κυσινάση. Στην λεκοπούρδα, έτσι τη λέμε στα τσακώνικα, ασπροκόλα λέγεται στα νέα ελληνικά, στην ασπροκόλα έβαψε λευκά τα πισινά τη. Τον κοτσιγιάνι, τον καλόγιανο ή κοκκινολέμι, Εβάβε κοτσινέ το λαιμό έβαψε κόκκινο το λαιμό του. Ταϊδονίου εδούτσε γλυτσία φωνά. Στο αϊδόνι έδωσε γλυκιά φωνή. Έτρου αταπουλία μιτσά ατσιά. Έτσι όλα τα πουλιά μικρά μεγάλα. Το τέλει, στο τέλος, ένα αϊτέ, ένα αϊτός, εζυγιάσθε από ψεά, ταλαντεύτηκε από ψηλά, τσερουκί ετάσου τα ύβατα, και χύμιξε μέσα στα νερά, έρετσε το σταυρέ και βρήκε το σταυρό. Τότε ο Χριστέ, τότε ο Χριστό, εσταυρούσε τα νίσιαση, εσταύρωσε την πλάτη του, τσινιεμίτσε σταυραιτέ και τον έκανε σταυραιτό. <coughs> Αυτό ήτανε το κειμενό μας. Δεν είναι τυχαίο. Πέραν των πληροφοριών που έχουμε για τα πουλιά, ότι διάλεξα αυτό το κείμενο, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα για ρήματα που έχουν χαρακτήρα ε, χιλικό, θα τα δούμε πιο κάτω και θα... θα τα δούμε πιο κάτω και θα μάθετε κι άλλη μία κατηγορία ρημάτων πώς κάνουν αόριστο. Και γνωρίζοντας λοιπόν, βλέποντας μάλλον τον χαρακτήρα, Αυτόματα, ταυτόχρονα, θα ξέρετε τι αόριστο παίρνουν αυτά τα, τα ρήματα. Τη σύνταξή τους, την, πώς κλείνονται. Λοιπόν, πάμε στο λεξιλόγιο. Είναι η αούδε, το έχουμε δει το ρήμα πολλές φορές. Λένε έτσι, το ρήμα, το ρήμα είναι αουρένη, λέω, επέκα, είπα, πετέ, έχω πει. Έτσι, υπομένω, εκιούβε, έσκυψε και κοιμήθηκε. Τρίτο ενικό πρόσωπο, αόριστο, ενεργητική φωνή, το ρήμα είναι κιούφουρ ένι, βλέπετε ο χαρακτήρας του, είναι χιλικός, φου, φου, με τα έτσι, κιούφουρ ένι, εκιούβα, όλα αυτά τα ρήματα λοιπόν κάνουν αόριστο σε βα, εκιούβα, κιουφτέ, κοιμισμένος, Σκύβο από το κύπτο, έτσι, και κοιμάμε. έχει αυτές τις δύο σημασίες αυτό το ρήμα, σκύβω και κοιμάμε. Ευχαριστώ πολύ. Τα ύβατα στα νερά έχουμε τη Αττική Πληθυντικού. Το ουσιαστικό μας είναι το Ίο, από το ίδωρ το Ιέτιον, το νερό της βροχής, έτσι, το βρόχινο. Uh -huh. ε, να πω και λίγο από μυθολογία, ο Ίας ήταν ως τον Ιάδον, ήταν μια μικρή θεότητα προστάτης των, των, των βρόχινων νερών, της βροχής τέλος πάντων. Ο Ίας υπάρχει, κυκλοφορεί και ένα εμφιαλωμένο νερό. Με αυτό το, με αυτό το mm. όνομα. Mm. Λοιπόν, γενική ενικού του υβάτου, του νερού, έτσι, γενική πληθυντικού του υβάτου, έτσι, των νερών. Τα ύβατα, τα πολλά νερά, του ιβάτου των νερών. Το ίο, το νερό, του ιβάτου του νερού. Υποκοριστικό βατσούλι, υδατήλιον, νεράκι. Ωραία. Το ή. Ε, μπορούμε να το δούμε χωρίς το «Ι» και με το «Ι». Είναι τρίτο πρόσωπο της προσωπικής αντωνυμίας «αυτός», «αυτή», «αυτό» έτσι, σε πτώση η αιτιατική εδώ, «του» αυτού. Είναι «Πέκα», «του είπα», Άλλην «πες του». Έτσι, τα έχουμε δει και αυτά, έχω την εντύπωση ότι πλέον σας είναι γνωστά. Είναι «Οικία», είναι «Οικία» αυτή η τύπη. Έτσι, τάτσε, «έπεσε», «αόριστος», έτσι, τρίτο ενικό πρόσωπο. Το ρήμα είναι τσιτένουρ ένι, πέφτω. Ετσιτάκα, έπεσα. Τσιτατέ, πεσμένος. Έχω πέσει. Εβραίε, έβρεξε. Πάλι τρίτο ενικό πρόσωπο, αόριστος, ενεργητική φωνή. Βρέχουρ, βρέχω. Εβραία, έβρεξα. Βρετέ, βρεγμένος. Να θυνίχετε, να θυμάτε. Εδώ έχουμε μέση φωνή, έτσι. Παθητική φωνή, μέση διάθεση. Θυνικούμενερ, ένι θυμάμαι. Έτσι, εθινήμα, θυμήθηκα. θυνιτέ έχω θυμηθεί. Έτσι, είναι, το τρίτο, είναι η μετοχή παθητικού παρακειμένου αυτό το, αυτός ο τύπος. Θα δούμε πάρα πολλούς σήμερα με τα ρήματά μας, θα δούμε πάρα πολλούς. Τσίπτα, τίποτα. Από το μεσαιωνικό, τίποτε που το κάναμε στα νέα ελληνικά τίποτε, το κάναμε μία λέξη. Ακατούσε κάτω από, τοπικό επίρρημα, και αντίστοιχα έχουμε το απανούσε πάνω από, έτσι βλέπετε, το ακατούσε κάτω από, απανούσε πάνω από. Το φουκάιθι είναι στην κυλίτσα εδώ βλέπετε έχουμε δασύνεται αυτό το, το τάφ, τα φουκάιθια ή κιλίτσες. Εδώ δεν έχω βάλει δασία γιατί δεν ε, ε, λέμε στις κιλίτσες. Ήθελα απλώς να σας δείξω πώς κάνεις τον πληθυντικό. Κανονικά είναι το φουκάιθι, το φουκάιθι ή κυλίτσα. Αλλά εδώ λέμε το φουκάιθι γιατί στο συγκεκριμένο στο κείμενό μας εκεί η θέση του ήταν ε, να δείξουμε ότι είναι πάνω στην κυλίτσα του. Αφούκα ή φούτσε, η κυλιά ή η φουτσε η κιλια η αφουκάρα, η φουκάρε, η κοιλάρα, η κιλάρε τέλο πάντων, αφουκαρού, είναι μια γυναίκα με μεγάλη κοιλιά, έτσι, η κοιλαρού. Mm. Ε, ο μπορέτσε, δεν μπόρεσε, πάλι τρίτο ενικό πρόσωπο, αόριστος, ενεργητική φωνή, το ρήμα μας είναι μπορού, ε μπορέκα, μπορετέ, μπορώ, μπόρεσα, έχω μπορέσει. Εβάβε, έβαψε, ρήμα με χαρακτήρα χιλικό, βάφου, το ρήμα είναι εζού ένι βάφου, εγώ βάφω, εβάβα, έβαψα, ε βαφτέ, έχω βάψει ή βαμμένος, έτσι, αυτό το εζού ένι βαφτέ, εγώ είμαι βαμμένος θα πει, εάν mm -hmm. πούμε στην ενεργητική φωνή εζού ένι έχου βαφτέ, θα πει εγώ έχω βάψει, τα έχουμε ξεκαθαρίσει λίγο πολύ, έτσι, Επαναλαμβάνω, στην ενεργητική φωνή ο παρακείμενος «Εζου ένι έχου βαφτέ» θα πει «εγώ έχω βάψει». Στην παθητική φωνή «Εζου ένι βαφτέ» θα πει «εγώ είμαι βαμμένος». Έτσι. Mm -hmm. Αυτά. Και βλέπουμε πάλι, όπως σας είπα, αυτά τα ρήματα έχουνε αόριστο σε βα, όχι σε κα, όπως είναι σύνηθες ή έχουμε δύο τώρα. Χιούκο, ρίνχος, μύτη στον πληθυντικό, τα χιούκα, το πρόσωπο, την έχουμε ξαναδεί επίσης αυτή τη λέξη. <laughs> Κισινά, τα πισινά το τοπικό επίρρημα κίσου, σημαίνει πίσω, έτσι. Αλατζοπά, πολύχρωμα, λέμε αλατζοπό, είτε, πολύχρωμο ύφασμα, από αλατζά, είναι τουρκική λέξη που σημαίνει παρδαλός Ο αλατζάς ήταν ευτελές βαμβακερό ύφασμα για τους φτωχούς, για, την... για... για ρούχα των φτωχών. Εδούτσε, έδωσε, Τρίτο το πρόσωπο αόριστο, συνεργητική φωνή, το ρήμα μας είναι διουρ, ένι, δίνω, εδούκα, έδωσα, δουτέ, δοσμένος. Έτσι. Εζυγιάστε, έχουμε παθητική φωνή εδώ, ταλαντεύτηκε προσπαθώντας να ισορροπήσει. Είναι το μέσο ρήμα ζυγιάζομαι ή ζυγέμαι στα νέα ελληνικά που σημαίνει ισορροπώ, εωρούμε. Μένω μετέωρο στον αέρα, ιδίω για αρπακτικά πουλιά. Ταλαντεύομαι προσπαθώντας να ισορροπήσω για πτηνά, σχηνοβάτες, μικρά πλοία. Έτσι, αυτό είναι το αντίστοιχο ε, νέο ελληνικό. Στα τσακώνικα είναι ζυγιασκούμενε, ρένι, ζυγιάζομαι, εζυγιάσμα, ζυγιάστηκα, ζυγιασμένος, έτσι, ταλαντευμένος. Ωραία, στην ενεργητική φωνή το ζυγιάζου σημαίνει «ζυγίζω», όπως σημαίνει και στα νέα ελληνικά, και πολλές φορές ε, ε, «θεωρώ», «κρίνω» ε, μεταφορικά, με μεταφορική έννοια, το «ζυγιάζω», ε, «θεωρώ», «κρίνω». Έτσι. Ε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι «εζύγιασε την κατάσταση», αν έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, «εζύγιασε την κατάσταση» και έβγαλε αυτό το συμπέρασμα. Έτσι, mm -hmm. εσταυρούτσε, σταύρωσε, πάλι τρίτο ενικό πρόσωπο, αφόσον έχουμε αφήγηση, έτσι, έχουμε τρίτο ενικό πρόσωπο, αόριστο ενεργητική φωνή, σταυρούκου, εσταυρούκα, σταυρουτέ, σταυρώνω, εσταύρωσα, σταυρωμένο. Για αυτά τα ρήματα σε, με κατάληξη κου και κου θα δούμε στο επόμενο μάθημα. Ταν ίσα, την πλάτη, υποκριστικό το Ισάιθι, η πλατίτσα έτσι. Αυτά ήταν οι λέξεις μας στο λεξιλογιό μας. Έκρινα σωστό αφού μιλήσαμε για πουλάκια, να κάνω και μία αναφορά στα κάθες το καθένα από αυτά που αναφέραμε. Ένα λαογραφικό στοιχείο πάντοτε είναι το αδύνατό μου σημείο, έτσι. Μ' αρέσει πολύ. χελιδόνι Χελιδώνει κοινή. Στρουθιόμορφο πουλί τη οικογένεια των Χελιδονιδών. Αυτό είναι το λατινικό του όνομα, τέλο πάντων. Πασεριφόρμε, πασέρι χιρούντο. Αν κάποιο θέλει να κάνει τον, έτσι, τον φυσιοδίφι, μπορεί να το πασάρει. <χωρίς> <χωρίς> <χωρίς> τα Χελιδόνια, λοιπόν, είναι από τα πλέον γνωστά μεταναστευτικά πουλιά που κατακλείζουν από τι αρχέ του Μάρτη την χώρα μα. Αυτά τα πανέξυπνα πουλιά επιστρέφουν πάντα στην ίδια φωλιά, γνωρίζοντας ότι εκεί θα βρουν τις ιδανικές συνθήκες για τη διαβίωσή τους. Το περιστέρι, και μέσα σε παρένθεση το ζ, είπαμε, είναι η προφορά των γυναικών, το πεζιστέζι. Περιστερά η οικιακή, κολούμπα, λίβια, ντομέστικα. Δεν το βλέπει κανείς συχνά στα χωριά, γιατί το κυνηγούν τα γεράκια. Στη δημοτική μας πείς περιστέρα... Είναι η νέα κόρη, η νύφη, η όμορφη γυναίκα γενικά, έτσι, και λέμε σήμερα στεφανώνεται αιτός την Περιστέρα, ε, που λάμπει πάστο στο θρόνο σου σαν άσπρη Περιστέρα, στίχη από δημοτικά μας τραγούδια, που θεωρώ προσωπικά ότι μέσα σε αυτά τα τραγούδια βρίσκει κανείς πραγματικά την αληθινή ψυχή του ελληνικού λαού, έτσι, έχουν τόσο δυνατό στίχο. Τέτοια περιβεί που πραγματικά είναι συγκινητικά πολλές φορές το τι, τι μηνύματα περνάνε. Γαρδέλη είναι η καρδερίνα μας. Στα μέλα να το ακούμε με το όνομα τουρκάκι και στο Λεωνίδιο. Μικρό πουλί από τα πιο γνωστά πουλιά της χώρας μας. Ένα πανέμορφο πουλί που υπέφερε και δυστυχώς συνεχίζει να υποφέρει από την πρακτική της παράνομης εχμαλωσίας, Συνηθίζει πολύ εύκολα στο κλουβί αυτό το πουλάκι. Ε, υφίσταται λοιπόν εχμαλωσία λόγω της φυσικής του ομορφιά και της μελωδικής φωνής του με σκοπό να γίνει πτηνό συντροφιάς. Είναι επίσης γνωστή με τα ονόματα Τουρκοπούλα, το κόκκινο χρώμα που έχει στο κεφάλι της και μοιάζει με θέση, κόκκινο τσεμπερού, ζιγαδρέλι, στραγαλίνι, ενώ στην Κύπρο τη λένε σγαρτίλι Αυτά για την ωραία Καρδερίνα. Πέτζικα, Πέρδικς ελληνική ή Πετροπέρδικα του δημοτικού μα τραγουδίου. Πέντζιτσε, υπέρδικες και πέντζικούλη, πέντζικούλια, το περδικάκι, τα περδικάκια. Λεκοπούρδα, με λευκά τα οπίστια. Επίσης λέγεται και η, η γυναίκα, η, το κορίτσι μάλλον, το τσαχπίνικο, το πεταχτούλικο. Αν δεις δυο κοριτσάκια ξέρω εγώ στον δρόμο θα πεις Που δεν τέγκουνται εμού οι πού πηγαίνετε Σ οι λεκοπούρδες. Ναι, ναι, ναι. Ή έχω ακούσει στα νέα ελληνικά, αλλά αυτό το όνομα, γιατί πολλοί το κάνουν αυτό, δηλαδή παρόλο που μιλάνε νέα ελληνικά βάζουν τσακώνικες λέξεις, πού να πάμε καλέ δύο λεκοπούρδες, να μας βλέπουν στο δρόμο μοναχές μας, το έχω ακούσει και αυτό. Αγροδίετο μικρό πουλί, Νάνθη Ιγνησία, εμφανίζεται κυρίως στην Άνοιξη όταν ανθίζουν τα αμπέλια, γι' αυτό και το όνομα η νάνθη, στα γύρω εξωτσακώνικα χωριά με το όνομα Ασπρόκολος ή ασπροκόλα. Ο Κοτσιγιάννη. Είναι ο Ερύθακος ο Ερυθρόλεμος, αλλού κοινολέμη και καλόγιανος, Μικρόσωμο πουλί. Το συχνότερο θύμα στι πλάκε, παγίδε που έστειναν κάποτε τα παιδιά για να διασκεδάσουν το χειμώνα, να πιάσουν πουλιά. Όταν το κρύο και η πίνα τα ανάγκαζαν να κατέβουν στα χυμαδιά. Το καλοκαίρι δεν απαντάτε στα παραλια, παραλιακά χωριά. Καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει στα ορεινά. Αϊδώνη. Φιλομίλα Ιαϊδών. Το μικρόσωμο αυτό πουλί. Αρσεν, το αρσενικό βέβαια. Ακούγεται τη νύχτα στις ρεματιές. Πραγματικά, εδώ κάνω μια παρένθεση, είναι απίστευτο το έχω ακούσει στον πραστό και έχω μαγευτεί. Όποιο δεν έχει πάει στον πραστό ή φαντάζομαι και γενικά σε ορεινά χωριά να ακούσει, είναι, είναι εκπληκτικό. Είναι φοβερό. Δύσκολα διακρίνεται στις φιλοσχέες, την άνοιξη, το θηλυκό όταν εποάζει τα αυγά του. Στο δημοτικό μας τραγούδι απαντάτε με τη λαϊκή ονομασία "μπιρμπίλι" που προέρχεται από το τουρκικό Μπούλμπουλ, το οποίο προέρχεται από το πρεσικό Μπόλμπολ. Το τραγούδι του Αϊδονιού έχει χαρακτηριστεί ως το πολυπλοκότερο του υπτάμενου Βασιλείου. Και τέλος, Σταυραϊτέ, ημερόβιο αρπακτικό πτηνό. ο μικρότερος της Ευρώπης σε μέγεθος, ο Σωμίας Γερακίνας. Η επιστημονική ονομασία του Ιεραετούς είναι εκλατινισμένη απόδοση της ελληνικής Ιεραετός, Εκ των ηραξ, και αετό, πιθανόν λόγω των ενδιάμεσων χαρακτηριστικών του πτηνού. Η ελληνική λαϊκή ονομασία του είδου οφείλεται Όπα, χαρα... τι έκανα εγώ τώρα. Α. Στην χαρακτηριστική σταυρωτή διάταξη των ανοιχτόχρωμων τμήμάτων της άνω επιφάνεια, του σώματος του πτηνού, γι αυτό είπαμε σταβρατό, έτσι έχει σταυρωτή διάταξη. Και στον ελλαδικό χώρο ο απαντάται με τι ονομασίε Γέρακα Ετός, Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, ζαγάνι και Ζάγανος στην Άνδρο, Κράχτης Μπουφογέρακο στην Πελοπόννησο, νισαετός και Νανογεράκα στην Κύπρο. Αυτά τα πολύ ωραία, έκανα μια μικρή έτσι, αναφορά. Mm. Ε, δεν έχουν σχέση με τα τσακόνικα, αλλά νομίζω ότι αξίζει κάποιος mm. να τα ακούσει και αυτά. Λοιπόν, σα κουράζω. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> Έχω τη μετάφραση, δεν το ξαναδιαβάζω, ε, ε, για όποιον στο σπίτι του με την ησυχία του θέλει να το δει και να το, yeah. το ξαναδεί, έτσι. Yeah. Και πάμε να yeah. δούμε τα ρήματά μας, λοιπόν, με χαρακτήρα χιλικό. Που και φου. Όλα αυτά τα ρήματα κάνουν αόριστο σε βα. Αλήφου, αλίβα, αληφτέ. Αλήφο, αλιμένος. Έτσι, Αυτό το αληφτέ, ξανα, επαναλαμβάνω, είναι μετοχή παθητικού παρακιμένου. Είναι όπως στα αγγλικά μαθαίνουμε, είδατε τα ανώμαλα ρήματα, για παράδειγμα, και έχουμε τρεις στήλες. Ενεστώτας, αόριστος και παθητική μετοχή Έτσι, Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και τους άλλους χρόνους. Έτσι συμβαίνει και στα, στα τσακόνικα Με το αληφτέ... Όπως σας είπα και προηγουμένως, σχηματίζουμε με αυτό το ρηματικό επίθετο, ε, γιατί είπαμε λέγεται ρηματικό επίθετο έχει στοιχεία και ρήματος και επιθέτου. αλιφτέ αλημένος, αυτός που έχει αληφθεί. έτσι Σχηματίζουμε λοιπόν με αυτό και τον παρακείμενο στην ενεργητική φωνή, «Εζουένι έχω αληφτέ, εγώ έχω αλείψει» και τον παρακείμενο στην μέση φωνή «Εζουένι αληφτέ, εγώ είμαι αλημένος». Εγώ έχω αληφθεί, εγώ είμαι αλιμένος έτσι. Βάφου, εβάβα, βαφτέ, βάφω, εβάψα βαμένος Κρέφου, εκρέβα, κρεφτέ, κλέβω, έκλεψα, κλεμένος Κιούφου, εκιούβα, κιουφτέ. κοιμάμαι, κοιμήθηκα, κοιμισμένο ή αντίστοιχα μπορούμε να πούμε σκύβο, έσκυψα, Θυμόσατε Θυμόσαστε, ότι έχουμε δύο σημασίε. Ξιούφου, Ξιούφου, βλέπετε στην προφορά δεν υπάρχει κάποιο γιώτα, αλλά Ακούγεται. ξιούφου, εξιούβα, ξιουφτέ, κρύβω, έκρυψα, κρυμμένο. τύφου, ετύβα, τυφτέ, σπρόχνο, έσπρωξα σπρωγμένο. χιούφου, εχιούβα, χιουφτέ, στρίβω, έστριψα, στριμένος, πάφου, επάβα, παφτέ, πάβω, έπαψα, παβμένος ανάφου, ανάβα, αναφτέ, ανάβο, ανάψα, αναμένος, όπα, παραπίγα πίσω, συ Ζάφου, το γράφου το είπα, γράφου, εγράβα, γραφτέ, γράφω, έγραψα, γραμμένος. Ζάφου, συνώνυμο αστράφου, εζάβα, ζαφτέ, χτυπώ, χτύπησα, χτυπημένος. Και λίπου, ελιπέβα, λιπαστέ, λίπο, έλύψα που έχει λείψει. Ήταν δύσκολο να βρω γιατί όπως ξέρετε στα νέα ελληνικά της έχουμε παραγκονίσει τις μετοχές και ήταν δύσκολο να βρω την αντίστοιχη σαν λέξη, σαν το στα νέα ελληνικά. Κανονικά, αν, μπορούσα, αν, αν ήθελα να σας το πω με όρους αρχαιοελληνικούς, είναι ο λήψα του λείψαντος, αυτός που έχει λήψει. έτσι. Mm. Απλά έκανα, το, το έγραψα περιγραφικά, αυτός που έχει λήψει. έτσι. Mm. Ε... Πάρακάτω έχω κλείνει ένα ρήμα, το κόφου για παράδειγμα, και να ξέρετε ότι όλα αυτά, αυτά τα ρήματα που σας έγραψα ε, είναι από τα περισσότερα που συναντάμε στην, στην τζακόνικη γλώσσα. Δεν είναι όλα, δεν θα μπορούσα να εξαντλήσω σε ένα μάθημα, εννοείται όλα, αλλά έγραψα τα πιο έτσι. Άλυτα. Ναι, τα πιο ίσω που καθημερινά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε στο λόγο. Πάμε να δούμε και πώς κλείνεται. Ε, ζουένι... Για να μην σας μπερδεύω να λέω έτσι το πρώτο... Ε, «Ζουένι κόφου» έτσι εγώ κόβω. «Εκιού εσύ κόφου» «Εσύ κόβεις» «Εντενι ένι κόφου» «Αυτός κόβει». Ξέρετε έχω βάλει το «Α» είναι η κατάληξη στο θηλυκό, έτσι, το ντα είναι η κατάληξη στο ουδέτερο. Πλέον νομίζω ότι είναι εκεί αυτή η τύπη σε εσά. έτσι δεν τα βλέπετε για πρώτη φορά. Ενί εμε κόφουνται, εμού ετε κόφουνται, έντε ίνοι κόφουνται, εμεί κόβουμε, εσεί κόβετε, αυτοί κόβουν. Έτσι. Παρατατικός. Εζου έμα κόφου, εγώ έκοβα. Εκιου έσα κόφου, εσύ έκοβες, έκι κόφου, αυτός έκοβε. Έντενι εκι κόφου, αυτό έκοβε. Ενί έμα κόφουνται, εμεί κόβαμε. Εμού έτα κόφουνται, εσεί κόβατε. Να, ένα λάθος, εδώ το τάφτα σύνεται. Ε, είναι λάθος. Τυπογραφικό θα μπορούσαμε να πούμε. Ε, πολλές φορές το παθαίνω. «Εντε οι ίνγκια οι κόφουντε αυτοί έκοβαν». Έτσι. Λοιπόν, αόριστος. «Εκόβα, εκόβερε, εκόβε, εκόβαμε, εκόβατε, εκόβαοι». «Έκόψα, έκοψε, έκοψε, κόψαμε, κόψατε, έκοψαν». Έτσι. Έτσι λοιπόν σχηματίζονται όλοι οι αόριστοι αυτών των ρημάτων mm -hmm. της καταλήξης. Τις ξέρουμε δηλαδή πάφου επάβα, επάβερε επάβε, επάβαμε, επάβατε επάβαοι. Έτσι, εκιούβα, εκιούβαρε, εκιούβα, εκιούβαμε, εκιούβατε, εκιούβαοι. Δεν είναι δύσκολο, δηλαδή από τη στιγμή που γνωρίζεις την κατάληξη και το θέμα σου, μετά είναι καθαρά θέμα πόσο έχει ασχοληθεί και πόσο έχεις ή εξοικειωθεί με, τις, με τους τύπους. Μέλλον στιγμιαίος. Και μέσα σε παρένθεση γράφω υποτακτική αορίστου γιατί ξέρουμε ότι τους τύπους αυτούς τους ε, μοιράζονται ε, ο μέλλον ο στιγμιαίος. Θα κόψω, θα κόψω δηλαδή μία φορά. Να κόψω, να κόψω. έτσι ε, Υποτακτική αορίστου δηλώνει το στιγμιαίο. Θα κόψω λοιπόν, θα κόψε ρε, θα κόψει, θα κόψω με θα κόψετε θα κόψω. Ε. Εύκολο. Έχει και λίγο, είναι, είναι κάπως οικείο και με την νέα ελληνική. Θα κόψω, θα κόψεις, θα κόψει, θα κόψουμε, θα κόψετε, θα κόψουν. Μέλλον διαρκείας και υποτακτική εναιστώτα, έχουμε διάρκεια εδώ, θα κόφου, θα κόφερε, θα κόφει, θα κόφομε, θα κόφετε, θα κόφοι. Αντίστοιχα, θα κιούφου, θα πάφου, θα ζάφου, θα βάφου, έτσι. Mm. Αυτά. Πριν πάω στα παραδείγματα, πάρω μια ανάσα και να μου πείτε αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν έχετε κάποια απορία, αν θέλετε κάτι να πούμε. Μέχρι στιγμής έχουμε δει πόσες κατηγορίες έχουμε δει ρήματα. Λοιπόν, ναι. έχουμε, δει τα... δει το... έχουμε δει τα μεταβατικά, που είναι αυτά που τελειώνουν σε ήχου, σον αγραίχου αγρά ήχου, ε, ξυνίχου, ε, Πά, πάρα πολλά... Με αυτά ξεκινήσαμε. Μπράβο, λοιπόν, τα οποία έχουν αόριστο σε α. Δηλαδή λέμε, α, ε, ένα λεπτό, αρχι, Ξενήχου, εξινία. Δηλαδή, τεινάζω, τίναξα. Αγκραίχου, αρπάζομαι. Αγκραία, α, ε, άρπαξα. Ε, είναι όλα τα μεταβοτικά. Ναι. Ε, τώρα μου... Τώρα, Ναι, ε, λοιπόν, ε, έχουμε τώρα... Ε, Έχουμε δει αυτή την κατηγορία μετά με χαρακτήρα χιλικό. Τα σε πού και σε φού. Έχουμε δει κάποια, ε, αυτά που έχουμε σήμερα. Έχουμε δει παρα πολλά τα οποία είναι τα ανώμαλα. Και πρέπει να τα μάθεις όπως έχουν, όπως είναι το παριού. Που κάνουν mm. παριού, έρχομαι, εζακά πήγα, θα μόλου, θα παρίμα, έχουνε πολύ ανώμαλους τύπους και τα μάθαμε για αυτό το λόγο ότι επειδή ένα συγκεκρι... έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο και είναι και καθημερινής χρήσεως, το παρείου το έρχομαι, είναι ένα ρήμα καθημερινής χρήσεως. Έχουμε δει το ΑΟΥ που κάνει αόριστο ΕΠΕΚΑ, το Μέση Φωνή, το παθητι... μετοχή παθητικού παρακειμένου, ΠΕΤΕ, Θααλίου, Θααλίνου. Ε, ποιο άλλο έχουμε δει? Ε? Το Θαφερίκου, θα Θαφέρω, που έχει... Θα φερίκου. αόριστος είναι ε, ενέγκα. Έφερα. Ε, θα φέρου. Θα ε, Φερτέ είναι ο παρακείμενός του. Έχουμε δει το, οράο, το οράωρο, Βλέπω. Ναι. Έχει πολύ ανώμαλα δηλαδή ακόμα. Ε... Νομίζω λίγο πολύ τα ανώμαλα τα έχουμε πει. Είναι το αζίκου. Επίση παίρνω. Mm -hmm. Άγκα Επίρα. Παθητική φωνή, έχουμε δει. Πρέ... Φωνή, mm -hmm. Έχουμε Ή, δει στα προηγούμενα, στα προηγούμενα δηλαδή. μαθήματα έχουμε δει και παθητική δηλαδή. φωνή. Ε, ε, ναι. Το Αζί που είπα που κάνει αόριστο Άγκα. Ε, το άλλο που ήθελα να πω το έγκου πηγαίνω. Ε, έγκου, Εζάκα. Ε, Θαζάου. Δεν θα θα το καλύψει. Τουλάχιστον το 60% δεν το έχουμε καλύψει. Πάρα, πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Yeah. Σε κάθε yeah. μαθήμα, καταρχά έχουμε κάνει 16 με 17 μαθήματα. Σε ναι. κάθε μάθημα, πάντοτε, κάναμε ρήματα. Πάντοτε. Τη φανταλία, το λέω, έχει πολύ ακόμα αυτό το ρήμα, τόσα διαφορετικά ρήματα. Όχι. Έχει. Έχει. <συμφάνεια> ναι. έχει, έχει ναι. Εγώ το έχω ξαναπεί, αυτοί που λένε ότι η τσακώνικη είναι μία φτωχή γλώσσα, είναι <συμφάνεια> <συμφάνεια> πλανώντε πλάνι νικτράν. Είναι μία πολύ πλούσια γλώσσα, έχει δύσκολη γραμματική, έχει πολλά, είναι σαν να μαθαίνει παιδιά αρχαία ελληνικά. Είναι πραγματικά. Mm -hmm. Έχει τύπους. Είναι, είναι μια αρχαιοπρεπέστατη γλώσσα. Και ε, μιλάμε για γλώσσα, γιατί έχει δική τη γραμματική. Γι' αυτό πολύ δηλαδή λέμε τσακώνικη διάλεκτος. Αλλά αν το σκεφτούμε με όρους... Ε, αν είχαμε και τη στρατηγούλα μας, τη γλωσσολόγο μας, θα μας τα έλεγε ίσως πιο... Είναι ζωρική, ε... από τη... Κοιτάξτε, είναι ζωρική η προέλευση. Δεν προέρχεται από την Αττική και δεν προέρχεται ναι. από την Κοινή Ελληνιστική. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Έχει, έχει δική τη γραμματική. Έχει yes. αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά έχουμε βγάλει μια άκρη δηλαδή αυτό που ρώτησε και η Μαρία ε, το, τα ρήματα που έχουμε δει έχουμε δει πάρα πολλά λοιπόν ανώματα ρήματα που έχουν δικό τους τύπο και πρέπει να τα μάθεις όσοι έχουν mm. Α, mm. διαφορετικά mm. δεν μπορεί, δε, δεν γίνεται mm. τα μεταβατικά είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία και είναι κατά κάποιον τρόπο εύκολα γιατί μαθαίνεις έναν τύπο και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι σε αυτή, σε αυτή mm. την κατηγορία δεν μπορεί λάθος και τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να δούμε τις διάφορες, είναι πάρα πολλές κατηγορίες. Είναι λογικό ότι έχουμε Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε και yeah. να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να έχουμε την υγειά μας πάνω όλα και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Yeah. <laughs> Αυτά. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στα παραδείγματά μας. Να δούμε, παράδειγμα, τα να θα βάψουμε τα νέματα, την άλλη εβδομάδα θα βάψουμε τα νήματα, έτσι. Τα θα βάφου τα νέματα, έλα να μη βοηθήσερε. αύριο θα βάφω, έχουμε μέλλον διαρκείας, τα νήματα έλα να με βοηθήσεις. Θα βάψομαι, θα βάφουμε θα βάφου, θα βάψου, Έτσι. Θα κιούψου νουρά γιατί τα σύνταχα ενιαία. πρεσί δουλείε. Θα κοιμηθώ νωρί γιατί το πρωί έχω πολλέ δουλειέ. Έτσι. Εμπίτσε όρκο να νικρέψει τα νησά Έκανε όρκο να το κλέψει το κορίτσι. Μια φορά και έναν καιρό. <laughs> <laughs> Άμα θα λείψουε ζού να ράουτσι θα πίεται. Αν λείψω εγώ. Να δω τι θα κάνετε. Το λέω στα παιδιά μου συνέχεια. <laughs> θα γράψετε το μάθημα έξεβολε. Θα γράψετε το μάθημα έξ φορέ. Λέει μια δασκάλα στα παιδιά. Επέτρε ότι θα να μου γράψει από την ξενικία είπε ότι θα μα γράψει από την ξενιτιά Ή θα μπορούσε να πει επέτσε ότι θα να μου γράφει από την ξενικία, είπε ότι θα μα γράφει από την ξενιτιά. Έτσι. Uh -huh. Πάμε λοιπόν να δούμε και αόριστο Εδώ θέλω και τη συνδρομή σας Με τη βοήθειά μου βέβαια Ξεκινήσουμε από τη Μαρία Είναι άσχημο ότι είμαστε τόσο λίγοι Γιατί όταν υπάρχουν πολλές φωνές ε, Αλλάζουν και ακουστικά είναι ωραίο Η πολυφωνία πάντοτε είναι ωραία αλλά τώρα είσαστε εσεί οι δύο εσείς εσείς οι δύο θα επομιστείτε το. <laughs> <laughs> λοιπόν. Και με. εγώ δεν ήμουν την προηγούμενη φορά γιατί ήταν η τετάρτη το. Ναι, Δεν μπορούσα ναι. Θα τα κάνουμε μαζί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξεκινήσουμε με τη Μαρία μας. Έλα, Μαρία. Συγγνώμη, το ένα το είναι. Εβάψατε, ε, το έχω βάλει στα νέα ελληνικά και από σένα περιμένω να μου το φτιάξεις στην τσακονική. Ε, λοιπόν, είναι το βάφου, που κάνει αόριστο εβάβα. Ε, εβάβα, εβάβατε. Έτσι. Εβάβατε ε, <morzar> 네 yeah. τα αβουγά για τα αμπρία. Για τα αμπρία, έτσι. Εβάβατε τα αβουγά για τα αμπρία. Η ελληνική λέξη είναι λαμπρή, όπως ξέρετε. Έτσι, το Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη, που σημαίνει, <συσίλια> πέρασμα, σημαίνει <συσίλια> πέρασμα. Η ελληνική λέξη είναι λαμπρή, γιατί λάμπουμε. Τα <συσίλια> αναστήθηκε ο Χριστός και είναι μια λαμπερή ημέρα. Είναι λαμπρή. <συσίλια> Πολύ ωραία λέξη. <συσίλια> Πολύ ωραία λέξη. Λοιπόν, Ελενάκη. Λοιπόν, τα βάψαμε, απαντάει λοιπόν, τα βάψαμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Ε, ε, τώρα... ε, λοιπόν, mm. πρόσεξε λοιπόν. Yeah. Ε, βάψαμε. Η λέξη είναι εβάβαμε. Εβά. Ε, Εβάψαμε. Βάψαμε. Αυτό το ε, τά. Αυτό το τά είναι το σί. Mm. Είναι το σί. Σεβάψαμε, σεβάψαμε τα ανατσιά πέφτα. Σεβάψαμε τα ειναι το σι ειναι το σι σεβάβαμε σεβάβαμε mm. τα mm. ανατσια πεφτα mm. Σεβάβαμε, τα ανατσια πεφτα yeah. Τα, τα βάψαμε μάτσα. τη Μεγάλη Πέμπτη. Τα ξεβάβαμε, νατσια... μ... τα νατσιά και τα νατσιά πέφτα. Πολύ ωραία το είπες αυτό το. Πολύ ωραία. Μάλιστα. <laughs> όχι, γιατί. Ε, Μαρία. Έλεις... Ναι, ναι, Μαρία. Το ρήμα στο Μενεστότα το μ, πως... Ε Όχι, κοιμήθηκε, είναι αόριστο. Ναι, όχι, εσύ να πει μια που δεν είναι στον όρθιο. Ναι, ναι, ναι, είναι κιούφου. Κιούφου. Οπότε είναι εκκούβα. Έχουμε βίτα πρόσωπο. Ναι, ο όρθιο είναι εκκούβα. Σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκκούβε. Πολύ ωραία. Εκκούβε, ρε κά. Εκκούβα, απαντάει ο άλλο. Κοιμήθηκα ή οκούβα. Δεν εκκοιμήθηκα. Αχώλα τα δύσκολα, Ελένη. Λοιπόν, κοίτα. Κοίτα, πώς έχαψε το τυρί το κοράκι. Λοιπόν, το ρήμα μας είναι χάφου. Χάφου. Εχάβα, εχάβα, έχαψα. Θυμάσαι τη λέξη κοίτα στα τσακόνικα. Είναι εύκολη. Ξίκα, ξίκα. Ξίκα, ξίκα. Ξίκα, ξίκα. Είναι δύσκολο, λοιπόν. Να το πω. Μη να <Ρεδύει> ναι, ναι καρ καρ καρ δεν <σ Cathy> θέλω να σε πεδέβω. Αλήμηνο, Θεού. Ξίκα πούρ αχάβε το άρτουμα ο κόρακα. Ξίκα πούρ αχάβε το άρτουμα ο κόρακα. Ο κόρακα. Έτσι; mm. Ελέ, Ελένη Λεω. Μαία Ε, η πρεστι Θυμάσαι πως είναι τα λεφτά, η παράδε, το κυγάιδι, το παράδε βέβαια έχουμε τη έτσι φως είναι αντικείμενο, η κρέφτη, εξιούβα, του παράδε, το κυγάιδι, μία άλλη λέξη για το πηγάδι στα τσακώνικα είναι το φρύ, το φρύ, τα φρύατα, το φρύ, το φρύ, το πηγάδι, τα φρύατα. Υπάρχει mm. και μια τοποθεσία έξω από τον Τιρό, ο Φριά. Επειδή υπήρχε ah. ένα πολύ μεγάλο πηγάδι, από το οποίο έπαιρναν νερό οι κάτοικοι τη περιοχής. Mm. Είναι στο οροπέδιο του, παρακολουθεί. Λοιπόν, έχει ε, ωραία βιβάδια εκεί. Ναι, ναι, ναι, όντω. Λοιπόν. Τεράστιο ε, ε, πηγάδι. Ναι, ναι, και υπάρχει και ένας μύθο, ένα λαϊκό μύθο ότι. Εκεί είχαν αφήσει με λύρες και χρήματα και χρυσαφικά επί αλλά μετά ε, χαθήκανε, τέλος πάντων. Κυκλοφορούν πολύ θρύλοι σχετικά με αυτό το πηγάδι και με το θησαυρό. εντυπωσιακό υποσιακό, είναι πολύ ωραία. Mm, mm. Λοιπόν, εμείς παίξαμε mm. καλά, mm. αυτοί μας έσπρωξαν. Τώρα mm. το παίζ... Είναι πεζάχου πεζάχω επεζάκα είναι στον αόριστο επεζάκαι επεζάκαι όχι είναι πρώτο πρόσωπο ενί ενί ενί επεζάκαμε ενί επεζάκαμε κά ναι αυτή μας εσπροξάνε εσπροξ ναι ναι το αυτή θυμάσαι εντει εντει εντει ε, το τρίτο πληθυντικό είναι ετίβαη. εντει ετίβαοι να μου επεζάκαμε κα εντει νάμου μου αυτοί μας έσπρωξαν έτσι εντεοι επεζάκαμε κα εντει ετίβαοι νάμου για πες Μαρ Μαρία τι έπαθε αυτή μόλι είδε την κουνιάδα της ότσι mm. mm. <laughs> Οράτε; Οράτε; Οράτε; Ότι οράτε ναι. ε, ε, μπορείς να πεις την ίδια λέξη τάν κουνιάδαση, ναι. αλλά μια πολύ παλιά τσακώνικη λέξη είναι «ασυντζενικά». Ότι ναι, ναι, οράτε <Ο -cio renting> ε, τα συγγενικάσι; Τα συγγενικάσι; Εσύ τα σουκάσει. Τα σουκάσι; Εσύ Εσούβε τα χιούκαση. Έχω ξαναπεί ότι αυτό το σίγμα με το σημαδάκι είναι μεταξύ ενό πολύ παχιού σέ. Καμιά φορά έρχεται και στο χ, αλλά δεν ακριβώ και ένα καθόχη. Εσούβε. Εσούβε τα χιούκασι, Ναι, ε, τα χιούκασι. Ότσι τα τάση τζενικάση, εσούβε τα χιούκασι. Μόλις είδε την κουνιάδα, της έστριψε τα μούτρα της. Προφανώς είχε πολύ μεγάλη συμπάθεια στην κουνιάδα. <σχελίως> <σχελίως> Αυτό το «οράτε» που είπες, Μαρία, είναι παθητική φωνή. <σχελίως> είναι, <σχελίως> είναι ορεινούμενε, βλέπουμε. Είναι οράμα, ειδόθηκα, το έχουμε πει σε προηγούμενο μάθημα. Δεν ξέρω αν είναι το ακριβώ <σχελίως> προηγούμενο. Είναι <σχελίως> οράμα, έτσι. Οράτερε, «Οράτε οράτε» και μια σχολή με τα αρχαία ελληνικά αυτό ναι, το Ναι, βέβαια. Είναι από το ωραίο ωρα, έτσι; Ωραία, βέβαια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, γιατί άναψε το φούρνο, δεν έγινε ακόμη το ψωμί. Γιατί ανάβερε το φούρνε. Ανάβερε, ανάβερε το φούρνε. Το φούρνε. Το φούρνε, φούρνε. Το φούρνε. Ονάτε, ε, ονάτε, ονάτε, Δεν έγινε. Ωνάτε. Ακόμη. Ακόμα, ακόμη. Το... Πώς είναι το ψωμί το... στα τσακονικά. Το άρτουμα είναι το τυρί. Θυνικουμένη ε... ε, ο... ο... αρέσει, θυμάσαι? Ε, έχει σχέση με, α... μία, με έναν εκκλησιαστικό όρο. Πώς λέμε στην εκκλησία το ψωμί. Ο άρτος. Α, ο άρτος α, λένε, είναι ναι, ο άντε. Ναι, και α, από, α, εκεί, α, από εκεί είναι, γιατί το έρος σημαίνει εικόνο. Και επειδή σηκωνόταν η ζύμη, α, είναι α, η λέξη α, α, α, άρτος. Ο άντε. Mm. Έχω πει, εμείς ah, okay. οι Τσάκωνε χορταίνουμε με άντε και είο. Ε, Πίνουμε ήω, mm. είδωρ mm. και χορταίνουμε με άρτο. Λοιπόν, ah. Ah. Ε, Μαρία. Λοιπόν, ε, μας έλειψε το αλεύρι, να πας στο μήλο αύριο. Ε, μας έλειψε το αλεύρι. Το αλεύρι είναι φαρίνα, πώ το χαμπή. Το αλεύρι είναι μέσα σε παρένταση το άλυτε. Το ah, άλυτε. Ναι, ναι, ναι, ναι, το oh. άλυτε αλφίτα και αλίατα, που έλεγε ο παππούς ο Όμηρος. Άλφητα και αλίατα, έλεγε ο παππούς ο ε? Ο πρώτος ποιητής της Ευρώπης, θεωρείται. Πρώτη, πρώτη λογοτεχνία της Ευρώπης. Η Ιλιάτα και η είναι τα πρώτα έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Τώρα, ναι, ναι. Λοιπόν, σε δυσκολεύει λίγο αυτό το Μάς. Το Μάς δεν το πούμε μου. Έτσι. Ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Να μου ελιπέ το άλλεται. Mm -hmm. Λοιπόν, να μου ελληνεί το άλλτε. Μπορεί ε... για καθαρά λόγου εφωνίας να πει ελπέβε να μου το άλετε. Για λόγου εφωνίας καθαρά έχω ξαναπεί ότι αυτό μπορεί να πει μπροστά ή πίσω, αναλόγω είναι καθαρά για λόγου εφωνίας Εννοείται ότι οι φυσικοί ομιλητέ ούτε καν το σκέφτονται που θα το βάλουν. Είναι αυθόρμητο Εμεί που το μαθαίνουμε. Να, επειδή το να μου ελιπεύε, έχουμε ένα ου και να επίσης φωνή εν μετά και δημιουργεί, ξέρετε, μία έτσι, ε, δεν ακούγεται καλά, δημιουργεί να... ένα χάος στο, στο στόμα μας, είναι πιο, είναι προτιμότερο να πούμε ελιπέβε να μου το άλιτε ακούμε... Ελειπεύε να μου το άλιτε να πας. Ε... Το θυμάσαι λοιπόν πως είναι το να πας. Όχι. Να ζάρε. Είναι το ρήμα έγκου, πηγαίνω, να ναζάου, να πάω, να έγκου, να πηγαίνω. Yeah. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως που με ρώτησε για τα ρήματα που έχουμε δει. Είναι ένα από τα ρήματα που έχουμε δει. Λοιπόν, ναζάρε, τό, μίλε. Πώς είναι το αύριο? Μαράκι? Uh, πώς είναι το αύριο? Ταχεία. το <laughs> ταχεια Ταχεία. <laughs> Ταχεία. <laughs> Ταχεία. Yeah και στην Ελληνική λέμε ταχία να πάς ταχία να πει. που λέει το, mm. το το περίφημο τραγούδι το, το περίφημο μ, δημοτικό τραγούδι με το γεφύρι της άρτας, ελιπεύει mm. ε, να μου το αλύτε να ζάρε το μίλε ταχία και δροκή mm. δροκή δρο, e, mm. το ξένο Χτυ... παιδί είναι το ρυμουτίβα εκτίβα e, ε, τώρα το ξένο παιδί, ε, το, το αχ, καμζί είναι το πεζί αυτό είναι Ναι, σημείο. πολύ ωραία. <laughs> λοιπόν, ετίβατε, χτυπήσατε το ξένιου, το ξένιου το καμζί. Δροκή, ετίβατε το ξένιου καμζί. καμζί. καμζί. Ντροκί, ετύβατε, το ξένιου καμζί. <laughs> Σήμερα βλέπω εγέμισε ο χρόνος μας και που είμαστε μόνο δύο, έτσι... Λοιπόν, νομίζω να δω ένα λετάκι που έχω και άλλα πολλά, γιατί έτσι τόσο πολλά σήμερα. Πω, πω, πω. Ε, να τα πω oh. λίγο εν γιατί βλέπω ότι η ώρα είναι παραδέκα Το ρηματικό μας επίθετο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, θα δείτε και τα παραδείγματα. Να λέω ε, το, μαγείλι, το μαντήλι, το μαντίλι είναι βαμμένο με λουλάκι, το μαντήλι έχει βαφτέ, βαφτέ mm. με λουλάκι. Έτσι? Mm. Το μαντίλι. Αχ, γιατί έχω βαλία όπα, έχω κάνει ένα λάθος, ε, εντάξει, ναι. mm. θα έπρεπε να είναι το μαγγείλι ένιβαφτέ με λουλάκι, mm. ε, εντάξει, συγχωρήστε μου. Mm. Ε, έτσι, αλλιώς θα έπρεπε να μεταφράσω το μαντίλι ήταν βαμένο με mm. Α, λοιπόν, mm -hmm. τον είδα μισμένο και δεν τον ξύπνησα, νιωράκα κιουφτέ, νιωράκα κιουφτέ, τον είδα κοιμισμένο, τσεδένια ξυπνία και δεν τον ξύπνησα. Μία άλλη παρημιώδη φράση ήταν στραβό το κλίμα, το φαγε ο γάιδαρο και αποστράβωσε. Έχει χαφτέ, είναι, είναι χιουφτέ, αλλά το έχω ακούσει, ξέρετε τώρα ο λαός μιλάει και λίγο πιο, δεν είναι το ίδιο η λόγια γλώσσα με την καθημερινή. Έχει χι το κράμα, μια ήτσο όνε τσαποχιούβε. Έχει το κράμα, μια φα Ετσι ήταν στραβό το κλίμα το Φαγιοιτ Γάιδερος και αποστράβωσε το Λίμπον. Λοιπόν, το κανδίλι είναι αναμένο η γιαγιά θα κιμάτε. Το καγγίλι είναι αναφτέ αμό θα κιούφει. Ετσι. Ηταν στραβο το κλιμα το φαγιοιτ γαιδερος και αποστραβωσε το Λοιπόν, το καντιλι ειναι αναμενο η γιαγια θα κοιμάται το καγγιλι ειναι αναφτε αμο θα κιουφει ετσι ηταν γραφτο <χω> να πάει άκλيروس, εκεί γραφτέ να ζάει άκλερε. Έτσι. Δεν είναι στερημένο από τίποτε. Όλα τα έχει. όνι λυπαστέ, όνη λυπαστέ από τσίπτα, ο Ασενιέχου. Όλα τα έχει. Δεν είναι στερημένο από τίποτα. Είπαμε είναι το ρήμα λύπου ελιπέβα, λιπαστέ έτσι. Ε, όνη λυπαστέ από τσίπτα, ο Ασενιέχου. Όλα τα έχει. Και το ρήμα κιούφου, από το κύπτο, σημαίνει γέρνο, κλείνω, από τα πρεσά ύβατα οι κιουβαί τα φαϊτά, από τα πολλά νερά έγειραν τα στάρια. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη σημασία του. Κοιμάμε βέβαια. Κιούφουντε ρε <τσοά> Κοιμόσαστε κιόλα. Από όταν κάψα ο κιούβα από τη ζέστη δεν κοιμήθηκα σήμερα. Έκι τον κιουφτε έκανε το γυμισμένο, προσπιόταν δηλαδή, έτσι. Και μια επίση ιδιωματική φράση, τα κιουφτά τα δικάσει, τα ξυπνητά τα δικάντι που σημαίνει τα, τα κοιμισμένα τα δικά του, τα ξύπνια τα δικά σου. Όσα κάνεις εσύ ξύπνιος, τα κάνει αυτός κιμισμένος. Καταλάβατε τη διαφορά για κάποιον που καφιέται συγκρίνοντας τον εαυτό του με άλλον καλύτερο. Δηλαδή αυτά που άλλο άλλος κάνει στον ύπνο του, εσύ τα κάνεις στον ξύπνιο σου. Φανταστείτε λοιπόν ότι καταλάβατε τη σύγκριση, τη διαφορά. Μην καυχιέσαι λοιπόν, γιατί είσαι μείον. Αυτά, τα πανητάχη γιατί ανχώθηκα είδα το χρόνο και, και τα είπα πανητάχη, εσείς το χρόνο το δικό σας, αν έχετε το χρόνο φαντάζομαι να επανέλθετε και να το δείτε με την ησυχία σας ε, και να μάθουμε απ' έξω, τι να μάθουμε, με έπιασε το, ε, το ποιητικό σύστρος. Ναι, είναι ένα πολύ γνωστο, παρασύγνωστο τραγούδι εδώ της Τσακονιάς, ε, μια και μιλήσαμε για χελιδονάκια, μια και έρχεται και 25η Μαρτίου. Εσείς χελιδονάκια μου που πάτε στον αέρα, δώστε μαντάτα στο μουριά, σε όλα τα βιλαέτια. Πατήσαν τη μονεμβασιά το πενεμένο κάστρο, μπήκαν τα τσακονόπουλα με τον καπτάν Γεωργάκη, καρτέρα μας τριπολιτσά σε 5-10 μέρες, να είδες πραστιώτικο σπαθί, τσακώνει κοντουφέκι. Είναι ένα πασίγνωστο τραγούδι εδώ στα Τσακονιά και αυτά και είπα να το... είναι στη νέα ελληνική ε, γραμμένο το αντίστοιχο αν μας παίρνει ο χρόνος ε, ο Γιάννης θα έχει το θέμα του αργότερα που κάθεται περισσότερο χρόνο το αντίστοιχο είναι που άτσα πέτε έγκουντα τα τσακονία τα μέρη λαλείτε χερεκίσματα ο τσιέ το τσιβέρι άλλη στίχη αυτή βέβαια ε, Πουρτέ σε ενιέγκονι τσιταρά, κί ο κολοκοτρόνη, τσε πάρα η σου οι τσάκονι με του αγιοπετρείτε. Ντίντα το καριοφίλι, τάνου τα διάσεα, αέων αναφιάτη τα τσακονόπουα. Που σημαίνει όλο αυτό που είπα, ότι πουλάκια που πηγαίνετε στι τσακονιά στα μέρη, να δώσετε χαιρετίσματα ότι είμαστε στο κυβέρνη. Μπροστά πηγαίνει ο νικηταρά, ο κολοκοτρόνη, και παραπίσω οι τσάκονε με του αγιοπετρείτε. «Χτύπα το καριοφύλι mm. πάνω στα διάσελα, η να αναφυλάτη τα τσακονόπουλα». Η... Αυτό. Αυτό είναι το, ah, το αντίστοιχο τσακόνικο, τέλος πάντων. Η Λαϊκή Μούσα είναι, όπως ξέρετε, ε, έχει πλούτο μεγάλο ε, και με μεγάλη έμπνευση και γράφει τραγούδια τα οποία μένουν ε, δηλαδή, σε βάθος χρόνου αναλύωτα. Και αυτή είναι η δύναμη, πιστεύω, αυτών των τραγουδιών, ότι όσα χρόνια και αν περάσουν ακούγονται ε, με μεγάλη ευχαρίστηση και ε, τα, μηνύματα ναι. που, τα μηνύματα που στέλνουν ανά τους αιώνες ε, δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Όχι διαχρονικά αυτά. Έτσι. Αυτά. Ε, Ελπίζω να μην με χαρακτηρίσει κάποιο εθνικίστρια. Είναι πλέον. τι <laughs> Είναι πλέον πια. Ε, ε, όχι. Είναι σύνηθε να βάζουμε τα ταμπέλε και δυστυχώς είμαστε σε πολύ δύσκολου καιρού. Όχι, αλλά... δεν είναι. Μένα ε, μου αρέσει αυτό. <laughs> ε, επιμένω <laughs> να λέω πάντοτε μία υπέροχη φράση από τον Πλάτωνα. Κάποιο τον πλησίασε και του είπε ότι Πλάτωνα σε κατηγορούν και εκείνος απάντησε, δεν πειράζει, και εγώ θα ζήσω έτσι ώστε να τους αποδείξω ψεύτες. Α. Νομίζω ότι αξι... ε, ας μείνουμε σε αυτό, ε, να μείνουμε σε αυτό. Ε, ε, Αυτά, εγώ. Αυτά. λοιπόν. Να είστε ε, καλά. Επέκαμε πρεσά σάμερε, να έτεκα, να θασαλείω με τα να βαβδιμά, να είσατε μ. το μάθημα νιού μου. Τσε, να είστε Να Να έτεκα. <laughs> <laughs> <laughs> να έτεκα. <laughs>